Έλα από στο ρημού Κάνεις πολύ καλά σήμερα Λοιπόν, μέσα σε όλη την ατυχία που μας περιδέρνει όλους μας Εγώ έβγαλα ορισμένα συμπεράσματα Πρώτον συμπέρασμα είναι η βούλτεψη Γιατί αναρωτιούταν τότε για το κολόχαρτο ρε παιδί μου Που θα είχε έλλειψη στην ναι. αγορά το κολόχαρτο Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε μια χαρτιά ναι, υγελιά. Υγελιά. Ό όχι, χαρτί υγεία δεν έχει η yeah, δε, δε, δε, Αργεντινή. Αλλά... Ε, κατάλαβε. Δεν, δεν, σου συνιστώ να αγοράσει. Είχε ένα άγχο, είχε ένα άγχος. Είχε έναν πολύ ναι, μεγάλο άγχο. Και τί. για το κολόμαλο είχε τί. ένα άγχο. Και για το κολόμαλο, αλλά το έφτιαξε. Το μαλλίμπο είναι. Σκατά. Ναι, λοιπόν, τώρα διαπίστωσα γιατί είχε για το κολόχαρτο άγχο. Δεν περίμεναν ούτε να περάσει η εθνική γιορτή όπου χρειάζεται εθνική ομοψυχία στην πράξη. Για να παρουσιάσουν το παγιάτικο θέμα, το περσινό. Θα μπαγιάτε, βεβαίω. δηλαδή πολλοί ανέμενε άλλη μια βδομάδα να περάσει η σημερινή μέρα εθνικής γιορτής και εθνικής ανάτασης η εικόνα είναι μπαγιάτικη, δεν αλλάζει, τελείωσε ναι. λοιπόν και ένα δεύτερο τώρα που έχω ψουβεί στα γέλια για τον Πρωθυπουργό μας που είχε τη δει Κολομπίνα! <ΣΟΥΣ> την πρώτη μου πολιτική εμφάνιση την είχα κάνει στο καρναβάλι του Μοσχάτου το Φεβρουάριο του 2003. Θυμάμαι είχαν ντυθεί Κολομπίνα και Χόρεβα, ξεσαλωμένα το Κετελαπόγκο. Κετελαπόγκο, <ΣΣΣΣ> Και τον ονομάσα βασιλιά Καρνάβαλο Έκλεψα τόσο τις εντυπώσεις που με ανακήρυξαν βασιλιά Καρνάβαλο Και στο τέλος πήγα να με κάψουν Τώρα εξ... Ακούνε <Τοίτα> όλα γιατί η Ελλάδα έχουμε πάτω από πάτω. Έχουμε μια κολομπίνα και μα κυβερνάει. Α, δεν είσαι θαλάσσιο Χριστό. Ναι. Okay. ναι, τίποτα, όλα καλά. Τι πε μου, Όλα καλά λέω. Δεν πέρασε το μυαλό σου ότι είναι μοντάζ. Μοντάζ, Όχι καθόλου. Ε, πού να περάσει. Αλλήλω με αυτή την κυβέρνηση μοντάζ. Αυτό είναι το και θέμα. Πιθανόν θέρα. θα ήταν και έτσι. Ε, μα τώρα. Ποιο δεν τον έχει κανόν η αλήθεια Τέλο πάντων, λοιπόν, έλα να είσαι καλά. <συλίξε> Ναι. Αλλά το ξέρω ότι θα μου το απαντούσε γιατί σταμάτησε μάτια να βγαίνει αυτή τη βλακία όπω συνολικά και λέει, έχει πεθάνει το τηλέφωνο του κατηλημένο. Λέγε βρε Λέγγελμα. Λοιπόν, αυτή την τεχνική ότι πρέπει να βγάλουμε όσα κιλά κόμματα και τα λοιπά, Είναι γνωστό πρωτόκολλο σε όλη τι καταστροφέ νομίζω, δηλαδή φαντάω στον έχει γίνει σεισμό να έχουν πέσει το πάνω στο συντριμια και αυτό που να λέει η κυβέρνηση είναι, παιδιά, μπείτε μπουνζε, βγάζοντα όλα τα συντηρημή και θα ψάξουμε μετά για ποτώματα. Αλλά τι λένε. Συγώνα πλέον κόκκι για σεισμό, για απλό πράγμα, μην δεν έχουν κάνει τη δίμηση με αναφερση που κανένα αυτή ρε, η επικίνδυνο. Παιδί μου πλάτη Ο μαλάκα που λέει ο Άγονη είπε, ακούωσαν οι δημογέσει του σταματιμένε από τα θύματα και από τα πτώματα. Ακούνουν τι δημοσια από κά, τα κλάματα και τα πτώματα. Πώ ένα πτώμα βγάζει δημοκίη! Κανένα μαλάκα δεν πρέπει να το ρωτήσει. Όχι, γιατί ξέρει από του μαλάκα, πάει καλεσμένο. Πάει το... εκεί που δεν θα <laughs> το ρωτήσουν. Ενοείται, εννοείται. εννοείται. Όπω και αυτή που ξέρουν φυσική ότι ένα αγωγό θα κάσει από το βάσο, δεν κάθε από την έκρηξη που έγινε εκεί πέρα. Και η λογική είναι αυτό που είπα Δεν πρέπει να αφαιρέσει να πάει κοντά στον αγώνα. Να αφιρέσω χώμα. Για όποιον να ξέρει στοιχώρη φυσική. από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού Μας. αερίου που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω με αυτήν την κυβέρνηση Και γενικά με αυτού που ψηφίζονται αυτήν την κυβέρνηση. Αποστόλη καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ενημερώσω το κοινό ναι? ότι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης ο μεγάλος Μπαρμπαγιάννης στι 10 Απριλίου θα είναι το Σταυρό του νότο κεντρική σκηνή. Και ο Σταυρός του Νό Κοίτα εδώ, τσάμπα διαφήμιση. Μπράβο. Εννιά η ώρα το βράδυ, είστε όλοι εκεί, γιατί θα μείνετε απέξω. έξω. Επιτελικός πάτος. Πες τα όλα. Ε, Τσολιάσανε δε, δε, τσολιαμπάντ. Δε. Εσύ τώρα γιατί το λες αυτό, το λες αυθόρμητα, έχεις δει κάτι. Ε, το λέω γιατί παραβρέθηκα την προηγούμενη Τετάρτη, ναι. ήσαν εναπανάληπτος. Ένα Ανεπανάληπτος. εναπανάληπτος. Ανεπανάληπτος θα είμαι για σένα. Εμπεζόσονα, τέλος. Yeah. Γι' αυτό άλλη μια φορά το λέω. Σταυρό το Νότο, κεντρική σκηνή 10 Απριλίου. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Χαίρετε, καλό μήνα, καλή βρομάδα. Επίσης. Μα, ακούτε. Ναι. Ελληνοφρένεια, μα ακούτε. Σας ακούμε. Α. Λέω. Και τι θα κάνουμε τώρα με όλο αυτό το συμφερτό εκεί στην κυβέρνηση. Τόσο καιρό τι κάναμε δηλαδή, για πες Τίποτα δεν κάναμε. Πάνε και του ψηφίζουνε. Ποιο του ψηφίζει. Κάτι φίλε από το χωριό. Όλοι από το χωριό είναι εδώ. Ε, από ό,τι βλέπει από το χωριό είναι, ναι. Από τι αίρε, από το άλλο χωριό, από το παράλλο Ήταν μια μεγάλη νίκη. Πρώτα για το Μουτσοτάκι και τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Το μισό χωριό είναι εδώ στην Αττική. 5 εκατομμύρια είμαστε. 5 εκατομμύρια Τα... για στην δεις να δεις ποιοι είναι στις πρώτες θέσεις. Θα τρελαβούμε δηλαδή πως βγαίνουν αυτοί. Σκοτώνουν τα παιδιά και δεν μιλάει κανένας. Όπως σα έχω στείλει και mail, τα ίδια οικονομικά συμφέροντα που το συρίζουν, τα ίδια θα τον ρίξουνε κιόλας. Από λοιπόν, από το, λιρά το μπορεί φίλε. Θα σου δώσω να προτείνω κάτι. Αν μπορείς, ο φίλο μας το Μαρκόνι άφηνε τον να λίγο 10 δευτερόλεπτα να μιλάει, να ζαλίζει γενικότερα. Και μετά κάνει μια στο τέλος μια παρασκευή θα τον ακούμε σε 10 επί 5, 50 δευτερόλεπτα και 5-50 Πολύ καλό. Χάλια, ε. Ε, εντάξει, δεν πειράζει. Καλή προσπάθεια νέα, ούτε, μου, έτσι, λιγο, δεν μπορώ, το, το, το σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κάνω BELL Έλα, Αποστολή. Έλα. ο, Έλα. Έλα, ο Να Α, σου πω. Ναι. Θέλω να πω σε αυτά τα καθάρματα που λένε για την κυρία Καριτιανού ότι τα ίδια λέγανε και για την κυρία Φίσα, έτσι, τη Μάρδα, mm -hmm. ότι θα εξαγόρευε το θάνατο του παιδιού τη με ένα βουλευτικό αξίωμα. Mm -hmm. Θέλω να του θυμίσω αυτά τα καθάρματα να θυμηθούν ότι πάνω σε πτώμα και πάνω σε τάφου χορεύουν και κάνουν καριέρε, κάτι μπακογιάνιδε και ένα φουντούλη. Αυτοί κάνανε καριέρα πάνω σε τάφου. Είναι ντροπή αυτό που λέτε. Ναι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή, τε. Το είπα, το είπα και με τον ναι. ανάλογο τόνο Φανεί ότι απλά το είπα. Ναι, είναι ντροπή τους, Τι θες να πεις, ότι δεν είναι όλες οι χαροκαμένες οι μάνες αντί τώρα, Ντροπή. <Συκλή> Και επειδή σα ακούω κάθε φορά κονσέρβα και σήμερα σε βρήκα, να ζητήσω μία παραγγελιά για την Παρασκευή, αν γίνεται. Πε, τη ζητά. Λοιπόν, είναι μια φάρσα που είχε κάνει πάρα, πάρα πολύ παλιά στο Υπουργείο. Α, υπουργ... ah, λε. Για πε. Είχε καινούρια χημικά και ήθελε να τα φέρεις στο Υπουργείο. Τώρα ήταν δημοσία τάξη, πώ λέγονται αυτά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ναι, τα προπό αυτά τα πε. Ναι, ωραία. Και ήθελε να φέρει τα καινούρια χημικά για να τα δοκιμάσει και να φέρει μαζί σου Είχαν αυτοί εκεί, δεν το θυμάμαι ακριβώ. Κάνα συνταξιούχο, κανένα μαθητή, φοιτητή για να το δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, αν θυμάσαι. Είναι πολύ παλιά φάρσα. Δεν θυμάμαι. Καλά, θα ρίξουμε Άρα. μια ματιά. Αλλιώ άμα τη βρει στο YouTube, πάρε να μα πει πώ λέγεται. Δεν θυμάμαι, κορεγάμοντο γι' αυτό. Α, είναι από μνήμη. Ε, ναι, για ζωή. Πολύ, δεν τη θυμάμαι και πολύ. Είμαι και μεγάλο άνθρωπο. Λοιπόν, σα αγαπώ πάρα πολύ και ένα τσίκ πιο πάνω το θύμιο. Γρά μου χάθει από τον Παχάμ <laughs> που θα σκεφιέρωσε. Είμαι εγώ που σε αγαπάω πολύ. Μ' αγαπάνε πολλέ. Διφάει λίγο. Εξειδικεύσω και Εί... να καταλάβω. Ο πρώτο στόχο τη καινούργια χρονιά. Α, Εί... μάλιστα, μάλιστα. Ναι, γεια σου, τόχη ε... μου. Ξέχασα να σου πω ότι ήθελα να καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου τον Άδωνη στο Υπουργείο Υγεία. Σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ. Εκεί δουλεύει. Για αρχή, φυσικά. Αυτό είναι καλωσόρισμα που ήρθε ο Άδωνη ή κολοσσόρισμα. Κολοσσόρισμα, ναι, ναι. Τώρα θα κάνει το καλάθι τη υγεία. Εί... Θα μα δώσει κίνητρα να πάρουμε δικά μα καρότσα. Και θέλω να συνεχίσουμε. Αντί για στενοφόρο. Στο Κουζάκι, στο Κουζάκι. Στο Κουζάκι. Είναι... Πεγούμε Έτσι Κόβεσαι λίγο, πε μου πάλι, χάνω το Κουζάκι. Η προηγούμενη του Τσιτία έτσι σε 7 νοσοκομεία. Καλούν όπω θυμάστε και με μέχρι σήμερα, έχω κλείσει 7 νοσοκομεία. σα προκαλώ. Α, Α πόσα τώρα. Πόσα νοσοκομεία θα κλείσει. δούμε, κάτσε πώς, Μην, μην ε, αγχώνεσαι, πέντε, αγχώνεσαι πέντε, Θα βρει πέντε, ο άδονη. Πώ να γαμηθεί η υγεία είναι η βασική μελέτη του άδωνη. Θα το υγεία και στα νοσοκομεία και του, που αυτό του Μην αγχώνεσαι. Αγάπη μου, αυτό ήταν κανονισμένο χρόνια πριν. Σταμάτησε λόγω COVID. Τώρα θα συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά του. Αποστολή. Έλα. Ου, ου, ου. Να πω σε όλου ότι η παράσταση ήταν καταπληκτική την περασμένη τάξη στο Σαββρό του Νότου. Ένα απενόληπτό. Σταμάτα. Ναι. Είμαι αυτό που σου μίλησε στο τέλο. Ποιο από όλου. Σωστό. Ένα μικρό μελαχρινό. Γεια σου, μικρέ, μελαχρινέ. Με καλησπέρα. Ω, oh, καλησπέρα. Για πες Ήταν υπέροχο, συγκλονιστικό. Mm. Θα ερχόμουν και δεύτερη φορά αν μπορούσα. Αλλά μια και με προκάλεσες Τετάρτη 10 Απριλίου. Την άλλη Τετάρτη, η τελευταία παράσταση. Ελάτε με ό,τι φοράτε. Σταυρό του Νότου. Ναι. Αρχίζει 9 και, ελάτε λίγο νωρίτερα. αυτό. Επιτελικό πάτο. Τολιάσε δε μπάντ. <συλίξε> Λοιπόν, θέλω να πω, όσο για αυτόν τον αχιλά του Καραμαλίν, θα ήθελα να πω αυτό που λέει μια σκηνή από μια ταινία από τον Ένα Σύρωα με Παντούφλε. Που λέει ο Λογοθετήδη: Φτάσω μπροστά στον καθρέφτη σου και φτύστονα, γιατί εγώ ούτε εσάγιο δεν σου χαραμίζω. Και μετά του λέει: Αιστο ο ολοκοστάκι μου, αϊστοδιά ο Λοκοστή μου. Του ταιριάζει οπωσδήποτε αυτό. Κανένα δεν λέει ότι δεν υπήρχαν ζητήματα ασφαλεία. Mm -hmm. Κανένα. Και α μου φέρετε ένα χαρτί, ένα χαρτί mm -hmm. που να λέει ότι θα γινόταν ότι εμεί προειδοποιούμε, ότι. Ότι θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα. Έχει το διέλο, Κωστάκι μου. Έχει το διέλο, Κωστάκι μου. Λοιπόν, και άντε, αυτά πάνω να μεγηρέψω. Καλό μαγειρεμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω ότι να φάμε. Κοπιάστε. Αυτό ο καθελάκι τι είπε, Ενδιευνή παρατηρητέ. Α, δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Δεν ακούω συνέχεια τώρα του φαντάρου. Τι θα πει ο κάθε φαντάρο. Εντάξει, φαντάρο, φαντάριο φαντάριο, φαντάριο, φαντάριο. Φαντάριο, φαντάριο, ξέρω, είπε, ξέρω. Θα σου την καμίσω την που φάνα εγώ. Λοιπόν, ζόπη, ε! Yeah. Vocês polica com o problema mesmo do Fandor, Eles bler tem Μενά να σου από κάτι, μέσα στο ταξίδι, πάρα πολύ κόσμο λέει ότι πιστεύει ότι έχει γίνει νοθεί και στι εκλογέ τι κανονικέ. Εγώ σου λέω ότι ακούω μέσα στο ταξί. Τώρα, αλήθεια, ο κόσμο πολύ στέλνει. Το θέμα είναι ρεφίλε άμα είναι καθαρό ο μισοτάκη, φίξε τώρα εδώ, δείξει, μπει. Παρόσε Ναι, Γιατί να μην φέρει διεθνεί παρατηρητέ και να του πει ορίστε ρευλάκα, είμαι πεντακάρο. Εμένα το ταξί μου είναι Τζη. Άμα μου πει πήγε να το περάσει θέλω, αμέσω. Τώρα πάω και εδώ πεντά μου. Πέτα πρόβλημα γιατί ξέρω την Τζή. Κατάλλιε, γιατί παρέχει γίνεται Ναι. Δεν ακούγεται έναν έχει καλό σημα. Σ' αγαπάω. Οκ, love me, love me two times, baby. I'm a one time, baby, yeah my knees got weak. Love me two times, girl. Θα αγαπάω πολύ Δύο φορές θέλω, tous. δεν θέλω πολύ Θα κάνουμε sugar Ναι, 네, να κάνουμε Ό, daddy, daddy, daddy Σε θέλω πάλι, πάλι Ό, sugar daddy, Αχ, με έχει ο ύπνος δεν με πιάνει Έλα, είμαι στη δουλειά, σ' αφήνω Απίστευτο, δεν έχεις πάει και μια φορά εκτός δουλειάς, μόνο στη λούφα